Οι οχτροί και τους φιλέψαμε η δωρκέ χωρί χωρίς ιδέα Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε κλέψανε κι αυτοί Πιστέψαν, και και και θα τα που πιστεύαν λοιπόν πρέπει να είμαι κανονικά εδώ, θα πρέπει να είμαι μαζί με το γιο να τον γιορτάζω. Μιχαήλ Γαβρίλ, σήμερα, τον Χρόνια πολλά σε όλους όλες που γιορτάζουν σήμερα στο Σταμάτι, στον Γκαβρίλ, στον Μιχαήλ, στον Άγγελο. Να είναι καλά όλοι μικροί μεγάλοι μεσαίοι, νιογέννητοι, αγέννητοι, αγένητη πολλή αναμνήσεις από τα βάθη της καρδιάς μου χρόνια πολλά σε όλους σε εποχές που ο Άγγελος μπορεί να γίνει και εξάγγελο. και να φέρνει νέα. Κατά τον Ευαγγελισμό μπορεί να φέρνει ωραία. Εκτός Ευαγγελισμού, οι άγγελοι μπορεί να φέρνουν προειδοποίησεις. Μπορεί να φέρνουν και άλλα πράγματα. Λέω λοιπόν σήμερα, Λιάνα Κανέλης στο μικρόφωνο, είναι ο ΡΙΑΛΕΦΕΜ στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε να έρθείτε μαζί μα με... Σε επικοινωνία, 2:11:200:8:200 για το τηλέφωνο, με email στούριο:papake.lfm.gr, με σε mesreal και ενώ και το μήνυμά σα το 19:600. Όμω οι εκπομπέ δεν βγαίνουν μόνο με αυτόν που ακούγεται, βγαίνουν με τη μουσική επιμέλεια να την έχει η αδερφούλα μου η Νάνση. Στον ήχο να έχω την πρώτη ώρα τουλάχιστον μαζί μου, τη Μαρία Χριστοδούλου, και στο τηλεφωνικό κέντρο, την Ελένη Χάλη. Πάμε λοιπόν για τα γελούδια αυτή τη γη. Για τους άγγελους εξάγγελους της κάθε κοινωνίας, του κάθε σπιτιού και της κάθε ψυχής η στίχνη του Σαββόπουλου, η μουσική του Bob Dylan, Η εκτέλεση είναι υπέροχη σε διασκευή από το Τρίφωνο που όπως το μάθαμε δυστυχώς δεν υπάρχει πια ε, γιατί ήρθε η μοίρα και το άλλαξε, το διέλυσε και όχι γιατί οι άνθρωποι δεν τα βρήκαν μεταξύ του. Η εκτέλεση, η διασκευή είναι του 2003 από τα βάθη της καρδιάς μου εξαιρετικό αφιερωμένο Στα παιδιά και στα αγγελούδια Αγγελός μαριά και μένω πάνω σε ένα δεκανίκι Δεν ήξερε καθόλου μα καθόλου να μιλά Και είχε γλώσσα μόνο για να γλύβει Τα νέα που μας έφερε ήταν όλα μια ψευτιά Ακουγόνταν ευχαρίστα στα αυτοί μας Γιατί μοιάζε μ' αληθιά η κάθε του ψευτιά και ακούγοντα τον ησυχία στη ψυχή μα, έστεισε το κρέμα του πίσω την αγορά. και Λέγε καλά πουλιά στην ταβέρνα, μενοδιένε και φατό σακουρία για σταλούτα. Και χαζεύε τα ψάρια με στη στερά. Και πέρασε ο και στη θεή καλοκαιριά. Γι' ύστερα πάλι ξανά βγάλε τα κρύα. Πω που κάποια ώρα τα κυβρετή τουρθε ξαφνικά. Κι άρχισε να φωνάζει με μανία. Σ' αυτή τη έρινο ή νιτά ένα νύχτα. Τα νέα που σα έφερά, σα ένεξαν τα φτιάχνει. Πατέχουνε πολλή από την αλήθεια. Μέσω καταλάβω με την πήγαινε να πει και του πάμε να φύγει του Αφού δεν ήξενε αιφαριστά να πη, καλύτερα να πει κανένα. Αφού δεν ήξενε αιφαριστά να καλύτερα να μη κανένα. Αφού δεν είχε νέα να καλύτερα να μη μας κανένα. Λοιπόν, μια και λέω για παιδιά, τότε να κάνω και αμέσω την πρώτη κλήρωση να κάνετε και το πρόγραμμά σα για τα παιδιά σα. Τι σα έχω, τι σα έχω. Ωραίο το πράγμα από τη μουσική δεν υπάρχει. Εγώ είμαι και λάτρη τη ρωσική μουσική. Οπότε, ε, Μποροντίν Μουσόρ, Σιτζαϊκόφσκι, Κερίμσκι, Κόρσακοφ, πώ μπορεί να τραβήξει τα παιδιά. Τα κατάφερε η Κάρμεν Ρουγκέρι. Έτσι έφτιαξε στο θέατρο Κιβωτό μια παράσταση με τον τίτλο Ο Τσάρου με τη μακριά Γενεάδα. Παραμύθι που έρχεται από τη μακρινή Ρωσία και έχει. Τσάρου, τσαρίνε, βοηάρου, μπάπουσκε, πρίγκιπε, πριγκίψε, μέδουσε, αστερίε, ηρωέ τη θάλασσα, πολύχρωμα παραμυθένια κουστούμια, ολόχρυσα, καταγάλανα, με υπέροχε μελωδίε και χορού τη Ρωσία που θα κρατήσει αμύωτη την προσοχή μικρών και μεγάλων. Πάρτε τα παιδιά σα, λοιπόν, έχω πέντε διπλέ προσκλήσει στο 2.11.20 και 8.200 να πάτε στο τσάρο με τη μακριά γενιάδα. Με την Κάρμεν Βρουγκέρι να το έχει στήσει όλο αυτό Και να πάτε σι, αυτή την Κυριακή στις εντικάμιση το πρωί Στο θέατρο Κιβωτός και να ευχαριστηθείτε Εγώ, α, θα σας, πάω σε ένα άλλο θεατρικό Θα σας γυρίσω πίσω στην εποχή του Αριστοφάνη Ξεκινάω μαλακά Γιατί αυτά που έχουν συμβεί μέσα σε αυτή την εβδομάδα Και που εξακολουθούν να συμβαίνουν Και αυτά που έρχονται μπροστά μας Ναι, δεν νομίζω ότι μπορούν εύκολα να χαρακτηριστούν πράγματα με τα οποία τραβάς μια βαθιά ανάσα και δεν δηλητηριάζει. Θα σας πάω στην ονείροντη χώρα. Του ονείρου σου η χώρα, Α, αν το γυρίσουμε πίσω, πάμε στους όρυνθες του Αριστοφάνη και σε μια παράσταση του εθνικού που λεγόταν η χώρα των πουλιών. Εκεί ο συγχωρεμένο ο Νίκος ο Δημητράτος, μαζί με όλους του ηθοποιούς του θεάσου, τραγουδάει τον ονείρων σου η χώρα» άμα θα την ακούσετε θα καταλάβετε ότι μην περιμένετε από μηχανής Θεό για να μπορεί η χώρα να σταθεί στα πόδια της Άμα τον ήρωα. να το βλέπεις ξυπνητός Συγκέντρο σου Μην ξοδεύεις αραχτός Τον καιρό σου Δεν θα πέσει από τον άρι Κάποια ουράνια μηχανή Να σε πάρει Να σε πάει εκδρομή Να σε πάει εκδρομή Στο φεγγάρι Σου η χώρα θέλει, κόπο να φτιαχτεί, χράνωσφόρα παρανάσα, δυνατή και προχώρα έχει ζώη. Μην κρεμιστεί, γκουφιά η ώρα, για να μην μα γκρεμιστεί. Καλή ώρα. Τον είδατε ζαρωμένο καθισμένο σαν να πρόκειται να συμπληρώσει την φορολογική του δήλωση μπροστά από γραφείο λογιστή να μιλάει για φόνους, για τάγματα εφόδου να μιλάει για όλα εκείνα που κάνουν τους ανθρώπους να αισθάνονται <�μ>, τι σημαίνει αυτό εξευτελισμός ο αρχηγός που έβριζε τραμπούκους μπολσεβίγους όπως δεν συμφωνούν μαζί του αυτό που ακόνιζε μαχαίριες στο πεζοδρόμιο. Αυτός που έλεγε ένας άνθρωπος σκότουσε έναν άνθρωπο και αυτό εμένα δε με αφορά. Αυτός που έλεγε δεν τους ξέρω, δεν τους είδα, δεν τους άκουσα και φωτογραφιζόταν μαζί τους. Αυτός που με σχήματα λόγου αναλάβανε πολιτικές ευθύνε για να τις μοιράσει μετά σε όλους τους υπόλοιπου εκτός από τον εαυτό του. Αυτό που με παραξένεψε δεν είναι τι είπε ο ορχηγός Χρυσής Ευγής στην επολογία του. Έχοντα επιλέξει να είναι τελευταίος. έχοντα επιλέξει και έχοντάς του το επιτρέψει το δικαστήριο να ε, καταθέσει τη μέρα που ήθελε, όπως ήθελε, στο τέλος. Για να έχει στο μεταξύ ξεκαθαρίσει τις ιστορικές του ισορροπίες, στα πάντα. Λοιπόν, και μια και μιλάμε και για δικαστήρια, ε, ε, αυτό που με παραξένεψε είναι πόσο περίμεναν όλοι κάτι διαφορετικό και είχαν βάλει και επίχεως τίτλους και μια απογοήτευση που δεν είναι ο αρχηγός που περίμενε κανένας Ποιο πιστεύει ποιο πίστεψε ποτέ ότι υπάρχουν αρχηγοί αυτού του είδους που μπορεί να είναι κάτι περισσότερο ή λιγότερο από αυτό που είδατε από αυτό που ακούσατε και από αυτό που τελικά υπόθηκε στο χώρο του ναζιστουφασισμού όπως και να τον βαφτίσουν εθνικισμό, εθνικοπατριωτισμό και χιλιάδιο πρόκειται περί να οι οποίοι μόλις δουν τα δύσκολα εγκαταλείπουν και τον ίδιο τους τον εαυτό να, και τον αφήνουν να σωριάζεται μπροστά από ένα μικρόφωνο, φτάνει να γλιτώσουν την ποινή. Οι επίοικιες είτε στην κρίση είτε στην δικανική κρίση, όταν μιλάμε για φασίστες, όταν μιλάμε για ναζί, είναι το πρόβλημα. Αν κοιτάξει κανένας, σα σήμερα το 1923 έγινε από τους ναζί η πρώτη αποπήρα πραξικοπήματος στη Γερμανία, το γνωστό πραξικόπημα τη πυραρίας Λοιπόν ε, απέτυχε η τη γενέση του Η δημοκρατία θρυλούμενη τότε Και ως μέχρι σήμερα Δημοκρατία της Βαϊμάρης Ήταν ιδιαίτερα επί Ο στρατάστης Λουντέντορφ Αθώθηκε πλήρως Ο Χίτλερ καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλακή Απ' τα οποία όμως εξέτησε Μόλις και με τα μήνες Και μάλιστα υπό Ιδιαίτερα Ευνοϊκής κράτησης Από αυτές που δεν θα φανταζόταν Ποτέ κανένας κακοποιός Και μετά εγκληματίας Κόντρα στην ανθρωπότητα Οπότε Ίσως και να έχει σημασία Ότι σας σήμερα το 1986 Πέθανε ο Βιατσέσλαβ Μολότοφ Δεν χρειάζεται να πω Τίποτε άλλο Στρατηγός, στέλεχος του κόμματος Των Μπολσεβίκων Διπλωμάτης, κρατικός αξιωματούχος ε, ένα τεράστιο βιογραφικό Το όνομα του νομίζω αρκεί Γιατί όταν αυτά τα λες Στα αλήθεια τι μπορείς να παίξεις Μπορείς να παίξεις ως σχήμα λόγου μονον Ένα υπέροχο τραγούδι Για ένα υπέροχο μαχαίρι Που δεν έχει καμία απολύτως σχέση Με τα μαχαίρια των ταγμάτων εφόδου Και των φασιστών Και είναι πραγματικά και σχήμα λόγου Όταν λέγεται για αυτόν τον λόγο και με αυτόν τον τρόπο από τον Χρήστο Θηβαίω Ο Μανώλης Κιώτης έχει γράψει μουσική Ο Χριστος Κολοκοτρώνης στους στίχους Η πρώτη εκτέλεση της Μάγειας Μελάγιας Σκότωσέ με Είναι από τις φράσεις που δεν μπορεί κανείς Να καταλάβει ως φασιστική Παρά μόνο όταν είναι φασίστας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 Μπορεί εσένα ναι, να ζήσω, σκότωσε στη γλυκιά σου αγκάλια. Να ξεψυχήσω. Σκότωσε με. Δεν μπορώ, μπορεί εσένα να ζήσω. Σκότωσε με στη γλυκιά σου αγκάλια.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 δεν μπορώ χωρί εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσαι στη γλυκιά σου αγκάλια. Να ξεψυχήσω. Σκότωσαι με. Δεν μπορώ χωρί εσένα ναι, να ζήσω. Με στη γλυκιά σου αγκάλια να ξεψυχήσω. Σκότωσέ με, δεν μπορώ χωρίς εσένα ναι, να ζήσω. Σκότωσέ με, Αγκαλιά, να σου αγκαλιά να ξεψυχήσω. Σκοτώσε με. Δεν μπορώ χωρί εσένα να ζήσω. Σκοτώσε με. Στη λυκιά σου αγκαλιά. Να ξεψυχήσω. να σας ευχαριστήσω Γιώργο μου για τις ευχές και να η ευχή σε γονιό για το παιδί του είναι πάντοτε μακάρι να τον δω όπως εκείνος θέλει να κάνετε εσεί τα παιδιά σας όπως εκείνα θέλουν γιατί αυτά θα έχουν τη δικιά τους τη ζωή και δεν μπορούν να ζούμε μέσα από αυτά έχω αρχίσει και παίρνω μηνύματα τώρα και α, για τη Μαρφίν και τη Μολότοφ ακούστε, οι Μολότοφ φτιάχτηκαν σε πρώτη φάση για να αντισταθούν στα τάγκς η μάρφη είναι ένα έγκλημα, δεν αμφιβάλλει κανείς περί αυτού Η αυστηροποίηση όταν πηγαίνει μόνο στο αντικείμενο Και όχι στο χέρι, τότε υπάρχει πρόβλημα Όταν δεν πάει στο χέρι, σκεφτείτε ότι και με τα χέρια σκοτώνεις Και με τα χέρια σκοτώνεις Και όταν δεν μπορείς να εξετάσεις και δεν μπορείς να αποδείξεις πράγματα Τότε μπορείς να λες ό,τι θέλεις Καμία σχέση δεν έχει η Μολότοφ ως όπλο αν την αποκόψεις από το ποιος την πετάει, πού την πετάει, γιατί την πετάει, γιατί την κατασκευάζει και τι μορφής πράξη είναι αυτή. Μην ανοίξουμε τέτοια συζήτηση γιατί ζούμε σε μια χώρα που θεωρεί ότι μπορεί το κράτος να δίνει υποκατάστατα ναρκωτικών, να μην πιστεύει στη στεγνή θεραπεία, σε ελεγχόμενους χώρους και να επιτρέπει τη χρήση μεθαδώνης αλλά να κόβει το τσιγάρο και να μην επιτρέπει χώρου, στου οποίου μπορεί να πα να καπνίσεις εθελοντικά. Και την ίδια ώρα μιλάμε για εξάρτηση και των καπνιστών και των υπολείπων. Επομένω, άμα αρχίσουμε να τα πατσαβουρεύουμε όλα και όταν νομίζουμε ότι κάποιοι είναι σοφότεροι από κάποιου άλλου για να του διορθώσουν, τότε οι vegan βρίσκονται αντιμέτωποι με κρεατοφάγου και οι κρεατοφάγοι με vegan. Ο άνθρωπο παραμένει ένα παμφάγο ζώο. Και την κρίσιμη στιγμή κάποιοι φροντίζουν να τον κάνουν άνθρωπο φάγο. Γι' αυτό μ, λίγη συγκράτηση δεν βλάφτει. Η Ελένη, καλησπερίζω, γιατί εδώ συντροφιά με τα εργασιακά που από εκλογής δρακουμέλ πληρωνόμαστε όποτε έχει την ευκαιρία ο καπιταλισμός, με μια πολύ αγαπημένη μανούλα στο νοσοκομειο πέντε 5-10 να τρέχω και να μην φτάνω απλή ερωτή. Εσάς όμως και την παρέα σας τα καμίνια του Πειραιά, άντε μωρέ και μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Σας λατρεύω, έχω και άλλα μηνύματα Δεν προλαβαίνω όμως, έχουμε φτάσει στην ώρα που πρέπει να παίξουν διαφημίσεις και ειδήσει Και θα είμαστε πάλι μαζί σε λίγο κλέψανε, λένε. Όλοι πιστέψανε, συνταξιούχοι Και μισθωτοί, Έχουν προνόμια κι αυτά Και θα τα που το, προσέξτε, το Αχ Κώστα μου, από την uh, μακρινή στοντγάρδη Ειλικρινά uh, σου λέω στα αλήθεια δεν έχεις δικαίωτα να λες ότι τους ακροδεξιούς τους ξέρουμε, δεν φοράνε κουκούλα, είναι καθάρματα και δεν έχουν ανάγκη από κουκούλα. Αυτοί που φοράνε κουκούλα είναι οι ακροαριστεροί. Η κουκούλα τη φοράνε και οι άντρες τη αντιτρομοκρατική. τη φοράνε και στι ταινίε, τη φοράνε και οι ληστές, τη φοράνε όλοι. Το πρόβλημα δεν είναι να μετατρέπεις σε τάχα μου δήθεν διά του και των βανδαλισμών την αντίληψη του κόσμου για το τι είναι επανάσταση. Δεν έχουμε επαναστατική διαδικασία για να δικαιολογούνται τέτοιε πράξεις. Επομένω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, λίγο σοβαρότερα να δούμε την έννοια του ποιος κυνηγάει ποιον, σε ποια εποχή και πώς. Και να δούμε τον τρόπο με τον οποίο τα πράγματα τα συζητάμε. Άμα αρχίσουμε και έχουμε οριζόντια αντίληψη για τα πράγματα και πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάμε όλοι μαζί, όλοι μαζί προς μία κατεύθυνση, Τότε μ, μ, δεν θα μάθουμε ποτέ ενώ και των ερωτασμών του 1821 Ότι είχαμε εμφύλιο Ακόμα και με αυτή αυτής της Που λέγεται επανάσταση του 21 Η Ειρήνη μου γράφει α, Ότι μέσα σε αυτό το ζώο που βιώνουμε παγκόσμια Και έχει και για το παγκόσμιο Αυτή τη στιγμή η Λατινική Αμερική είναι στο πόδι και είναι για την πείνα Οι κασερολίστας βαράνε Τις κατσαρόλε απ' άκρο της γης για την πείνα. Είμαστε σε μια εποχή όπου όπου και να γυρίσεις να κοιτάξει, υπάρχουν μάζες που δεν αντέχουν άλλο. Υπάρχουν κινήματα που ξεκίνησαν με πολιτική χρειά και στον δρόμο μπαχαλοποιήθηκαν όπως συμβαίνει σε άλλες α, περιοχές της γης. Είμαστε σε έναν κόσμο που α, στο ένα μέρο μέρος του πνίγονται και στο άλλο καίγονται που συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ Ευστραλίας και α, στα δυτικά της Ευρώπης. «Συνεχίζει λοιπόν η φίλη μου η Ειρήνη και λέει «Μέσα σε όλο αυτό το ζώο ήταν να προσθεθεί και η δήλωση του Υπουργού Άμυνα που μας είπε κατάφατσα και νεριθρίαστα ότι τα παιδιά σας θα γίνουν νεκρέας στην ακραία το μηχανή των υπεριαλιστικών πολέμων το λέω ξεκάθαρα κάτω τα ξερά του από τα παιδιά του λαού κάτω από τα ξερά του από το γιο μου δεν είναι για τα μούτρα τους τα δικά μας παιδιά έχουν άλλους στόχους έχουν ένα στόχο να φτιάξουν έναν κόσμο στο του. Και μου έρχεται στο νου το του Βάρνελι Πού να σε κρύψω γιώκα μου να μην σε φτάνουν οι κακοί Φιλιά πολλά από την Πρέβεζα Λέω λοιπόν να καλμάρουμε τα πνεύματα Πριν αρχίσουν να οξύνονται για άλλους λόγους Ενώ στην πραγματικότητα αυτά που συμβαίνουν και είναι εναντίον των πολλών Παρουσιάζονται ως σχήματα λόγου Αντεστραμένα και από άλλη σκοπιά Να πάω λοιπόν σε ένα θάνο μικρού τσικού με μουσική οι στίχοι δεν παίζονται του άλκεού Είναι η πυρόγα ή αλλιώς πως ερωτικό Εδώ θα τα ακούσετε από τον Βασίλη Παπα Κωνσταντινού το 2013 Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πει κανένας τίποτε άλλο ε, Σε μια περιοχή όπως η Μεσόγειος Που είναι δεμένη με τα σκηνιά των ενεργειακών συμφερόντων Και γι' αυτό το λόγο αιμορραγεί γύρω γύρω όπου κινούνται οι άνθρωποι Εκτός οικοπαίδων εκμετάλλευσης Πάντως για να παρηγορηθείτε υπεγράφει σήμερα συμβόλαιο για το οικόπεδο 12 που φέρει το εξαιρετικά ωραίο όνομα Αφροδίτη. Η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς, έγινε και οικόπεδο αποκλειστικής οικονομικής ζώνης προς εκμετάλλευση από πετρελαϊκές εταιρείες. Με μια πυλόδα, με τι ώρες που αγριεύει η βροχή στη γη των δυσυγότφων αρμενίζεις και σε κερδίζουν κήποι κρεμαστήμα τα φτερά σου σιδοπριονίζεις τη σκέπα σε αλμύρα το γυμνό κορδί σου σου δελφούς γλυκό νερό στα δύο είπες πως Φσουριάσε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει με στις σκόνη και την τρελή Μεζόγειος με σκηνιά αγάπη που σε λέγαμε ανοιγόνη. Ποια νυχτοδία το φως σου έχει πάρει Εδώ είναι η Αθήνα, τα μάρη, κι εγώ ένα πεδίο γυαλίστεινο. Που ασκούνται βρίζοντας σε μη Και μέσα στι γενικεύσεις ανοίγουν τα στόματα και δεν ξέρουν τι λένε Ειλικρινά το λέω Δηλαδή δεν έχει, έχει χαθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος από αυτό που λέμε Θα το πω αγγλιστή. common sense Κοινός νους, κοινή λογική Και έτσι βλέπεις πράγματα εξωφρενικά, εξωφρενικά Ζωές που χάνονται ε, Μιλάω και για παιδιά και σκέφτομαι τη μάνα του παιδιού Που έχει απαχθεί αυτή τη στιγμή Στην πρώτη του δουλειά που βρήκε ε, και προσέξτε τη μάνα, τη μία. Όχι, τη μάνα και των τεσσάρων. Ο ένα είναι Έλληνα, οι άλλοι τρει έχουν άλλε μονάδε. Από άλλη εθνικότητα. Αυτό δεν αλλάζει την έννοια των μανάδων, των πατεράδων, των δικών του, των αγαπημένων που δεν ξέρουν, που έχουν απαχθεί σε μία περιοχή του κόσμου όπου ο πόλεμο, βάλτε εντό εισαγωγικών τη λέξη πόλεμο, έχει γενικευτεί σε ένα επίπεδο ρεσάλτου. Λοιπόν, ε, έχει δίκιο κατά την άποψή μου το Κομμουνιστικό Κόμμα, το οποίο ε, έβγαλε ανακοίνωση μιλώντα για παράδεκτες και προκλητικέ, έτσι τι χαρακτηρίζει, τι δηλώσει του Υπουργού Άμυνα, του κ. Παναγιοτόπουλου, ο οποίο απευθυνόμενο στο διοικητή των χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη, όπου ετοιμάζεται να σα πω εγώ τώρα εδώ, με αυτή την επορμή, μεγαλύτερη άσκηση που έχει γίνει ποτέ από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με εχθρό προ τη Ρωσία. Ε, θα βρεθούν στο ευρωπαϊκό έδαφο κάπου. Του αμέσω επόμενου μήνε κάπου 150.000 Αμερικανοί στρατιώτε σε κοινέ ασκήσει. Είναι να μα βάλουν σιγά σιγά στην οτροπία πώ θα μπορέσουμε δια του Διέρη και Βασίλευε να φτάσουμε ε, να βλέπουμε τον πόλεμο σαν κάτι φυσικό. Λοιπόν, τι είπε ο Παναγιοτόπουλο, τόνισε πω πολεμήσαμε στο πλάι των ΗΠΑ. Οι άνδρε μα μάτωσαν δίπλα σε Αμερικανού στρατιώτε στου πολέμου του οποίου συμμετείχαμε και αυτό θα γίνει επίση και στο μέλλον. Εσείς ξέρετε Αμερικανούς το 1821 ήταν δίπλα εδώ που παλέψαμε μαζί τους για να ξέρω δηλαδή ε, ε, Πολεμήσανε οι Έλληνες με τους Αμερικανούς που στο Βιετνάμ το Βιετνάμ ήταν Αμερικανική πατρίδα ή ε, πολεμήσανε οι Έλληνες στην Κορέα και πέσανε κορμάκια άνθρωποι που είχαν βγει από πόλεμο και από αντίσταση εναντίον στον κατακτητή εδώ και βρεθήκανε να πολεμάνε επί μια δεκαετία φτάνοντα μέχρι την Κορέα. Συνεχίζει λοιπόν η ανακοίνωση αναδεικνύοντα αυτό που κρύβεται κάτω από αυτή τη δήλωση, που ούτω ή άλλως είναι πολύ παράξενη, είναι να λέει ότι θα πολεμάμε στο πλευρό των Αμερικανών δίπλα του. Δηλαδή, πού θα πάμε τώρα, θα πάμε στο Ιράκ, θα πάμε στο Ιράν, πού θα πάμε, να πολεμήσουμε δίπλα στου Αμερικανού, για ποια πατρίδα, θα πάμε δηλαδή για την Ήπειρο, θα πάμε για την Πελοπόνσο, θα πάμε για τα νησιά μα, για ποιο πράγμα θα πάμε. Αποδεικνύεται με τον πιο κομφαντικό τρόπο που συμπλοκεί της Ελλάδα τα επικίνδυνα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα συμφέροντα της ελληνικής τάξης. αστική τάξης σημαίνει για το λαό μας, ιδιαίτερα για τους φαντάρους και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, να ματώνουν για τους υπεριαλιστικού σχεδιασμούς. Σημαίνει πω η ελληνική κυβέρνηση είναι ικανή να φτάσει μέχρι και στη συμμετοχή σε νέε και υπεριαλιστικέ εκστρατείε για να κάνει πράξη το στόχο τη γεωστρατηγική αναβάθμιση, δηλαδή τη αναβάθμιση των συμφερόντων των μονοπωλίων τη χώρα και συνεχίζει είναι μακρά και ουσιαστική. Έτσι λοιπόν γίνεται η ζωή μα άνω-κάτω και με μία δήλωση. Αλλά κάτω από τη δήλωση κρύβεται η αντίληψη ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Οπότε εδώ στην ποιήση. Και στη μουσική τα πράγματα είναι διαφορά, διαφορετικά όταν λέει κάποιο Η ζωή μου Ανοκάτω. Το τραγούδι είναι του 10. Το που ακόμα στην αρχή τη κρίση. Η στίχη είναι του Γιάννη του Γούνα. Η μουσική του Κορκολί στο τραγούδι Πρωτοψάλτη με φωνητικά να τη κάνει Ορέμο. Για να ευθυμίσουμε λίγο μουσικά. Γιατί αλλιώ πώ η ζωή ανω κάτω όταν γίνεται για αλότριους στόχου και σκοπού, τότε έχει το αίσθημα ότι εκτό από τα άλλα. Τα κρυμένα μυστικά, λόγια ήρεμοι, Να μου διώχνουν τη φοβία στη χαμένη μου εφιδία Στον παράδεισο χτυπώ. Να μ' να μπω, Αναβράζοντα τα στέρια.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 δεν τα αγγίζω, μονάχα το ζωγραφίζω. Μενεισόδια η βροχή, στη δική μου την ψυχή. Χειροπέδε με τη βία, στη δική μου φαντασία. Στο μεγάλο πανικό θα μιλάω στον ενικό. Υκειότητα μεγάλη, δε φοβάμαι όπω οι άλλοι. Στι καρδιά μου το βυθό, είναι λέω κανεί εδώ.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 Κι μου ανοκάτω στο μέλλον μου κοιτάζομαι αγάπη εγώ χρειάζομαι μια πάνω μια κάτω η ζωή μου κάτω, στο μέλλον μου κοιτάζομαι αγάπη εγώ χρειάζομαι αγάπη Λοιπόν, ο Κωνσταντίνο μου λέει την καλησπέρα του, καλό απόγευμα. Πόσο αηδία μπορεί να αντέξουμε ακόμα. Το ντοκιμαντέρ τη ελβετική δημόσια τηλεόραση για το σκάνδαλο Νοβάρτη στην Ελλάδα με χρηματισμό 6.000 γιατρών, πολιτικών ακόμα και του τότε Υπουργού Υγεία, που κατακρέωσαν τους Έλληνε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, ήταν καταπέληξη εναντίον των βρωμερών υπαθρώπων. Είχε, λέει, 50 προγράμματα διαφθορά. Και καλά με τα δισεκατομμύρια. Του εκατοντάδες χιλιάδε φουκαράδε ασθενεί που συνταγογραφούνταν με φάρμακα που δεν χρειάζονταν, άγνωστο με ποιε συνέπειε για τι υγεία του, δεν του σκεφτήκατε ποτέ. Μάλλον όχι, έτσι. Το σκεφτήκατε, φαντάζομαι ότι είναι ρητορικό. Ε, αν νομίζει ότι. Ε, δεν του σκέφτηκε κανένα και αν νομίζει ότι. Το εμπόριο του φαρμάκου αφορά μόνο στην οβάρτη, σε ολόκληρο τον κόσμο. Όταν οι κολοσσιοί αυτοί συνενώνονται μεταξύ του και δεν έχουν παρά στο μυαλό του το κέρδο, τότε θα έχει διαφορετική αντίληψη και για την αρρώστια και για του γιατρού. Δεν είναι ούτε όλοι οι γιατροί ήδη, ούτε οι όλε οι εταιρείε ίδιε, ούτε όλοι οι καταναλωτέ φαρμάκων ίδιοι, ούτε όλε οι πολιτικέ ίδιε. Η αλήθεια είναι μία. Όταν βάζει μπροστά το κέρδο, όλα τα είναι φίλε μου. Ο Γιάννη Οτσάκαλη μου λέει: Καλό απόγευμα. Ε, την πρώτη κυρία κάθε Παρασκευή. Μ' αρέσει να με χαρακτηρίζει την πρώτη κυρία τη Παρασκευή. Η αναπληρωτή υπουργό Εργασία, Δόμενο Μιχαηλίδου, δήλωσε ότι 2.000 ευρώ θα δοθούν σε γορίσκα κάθε του παιδιού στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2020. Την ομοιοσύνη με την κλασ. Μη Χαηλίδου και εμεί τερμιτσοτάκι. Το ελληνικό έθνο μεγαλώνει, αλλά μεγαλώνει έξω από την ελληνική επικράτεια. Ειδικά στο Μπρούκλινγκ των ΗΠΑ. Uh, Γιάννη μου θα σου πω τώρα κάτι Όταν τα παιδιά τα κοστολογούμε Με πόνους Η υπογεννητικότητα είναι τεράστιο πρόβλημα στη χώρα Και άμα μείνουμε μόνο σε αυτή την αντίληψη Θα έχουμε uh, βάσανα πολλά Δεν είναι μόνο γιατί έχουμε brain drain Δεν είναι μόνο γιατί λιγοστεύουμε ε, Δεν είναι μόνο γιατί Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτό τον τόπο για τα νιάτα Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση Είναι γιατί δεν έχουμε και το μυαλό να σκεφτούμε τι σημαίνει φτιάχνουμε μια πατρίδα που να τη χαίρονται οι επόμενες γενιέ. Δεν την έχουμε αυτή την αντίληψη. Όσο σας λέω δεν την έχουμε, δεν την έχουμε. Είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δεχτούμε το παραμικρό το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή μας εδώ και τώρα χωρίς να ενδιαφερόμαστε για το διπλανό. Οι κοινωνίες που ζουν ο καθένας για την πάρτη του και κοιτάζουν να επιβιώσουν δεν ζουν, επιβιώνουν. Και η υπογεννητικότητα δεν ήταν ποτέ ένα πρόγραμμα ουσιαστικό που να φεύγει από την έννοια του επιδόματος. Αν το παιδί είναι 2.000 την ώρα που το κάνεις αρχίζεις μετά και το κοστολογεί πόσο είναι για να το μεγαλώσεις. Και όταν μπει στη φάμπρικα αυτή τότε, τι να σου πω, υπόθεση σηκώνει τσιγάρο κατά τόλη χάρμα. Και λέω τόλη χάρμα γιατί είναι ένα συνθέτης γεννημένο το 18, έμαθε από τον πατέρα του με το λαού του μουσική ε, σκάρων τραγουδάκια με τον Γιώργο Το Μουζάκη, καταγωγή από τον Λεονίδιο Κινουρίας ήταν συμμαχτέ με το Μουζάκη στην, πλατεία, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σπουδαία γενιά σπουδαίων ερμηνευτών, έπαιζε μέχρι το 2007 σε μικρά ταβερνάκια με, Ως υπόδειγμα καλλιτεχνικού ήθου και αξιοπρέπεια. Έφυγε το Μάη του 8 σε ηλικία 91 ετών, χωρί ποτέ να του δοθεί κάποια έστω τιμητική σύνταξη ή να γίνει γι αυτόν ποιαδήποτε αναφορά από οποιοδήποτε φορέα πολιτισμού τόλης χάρμα, μουσική και απόδοση Το τελευταίο μου τσιγάρο είσαι εσύ το τελευταίο μου φαρμάκι το νευαλό τώρα το πόνο θα πνίξω στο κρασί κι άλλη σκοτουρά στο μυαλό μου δεν θα βάλω τώρα το πόνο θα πνίξω στο κρασί κι άλλη στο μυαλό μου δεν θα βάλω. Σαν η κοτήνη, η καρδιά μου σε μισή. το τελευταίο μου τσιγάρο είσαι εσύ. Σαν η κοτήνη η καρδιά μου σε μυρίζει, τον τελευταίο μου τσιγάρο είσαι εσύ. Όταν σε καπνίσα για πρώτη μου φορά με θριακλήθω και με πάθησε ρουφής Στις χιεγλήπες μία μου δυνέσχα αλλά σε κάπνιζα γιατί σε αγαπούσα Στις χιεγλήπες μία μου δυνέσχα αλλά σε κάπνιζα γιατί σε αγαπούσα Σαν η κοτήνη, η καρδιά μου σε μίση, το τελευταίο μου συνεργάρω η ίσεση. Σαν η κοτήνη, η καρδιά μου σε μίση, το τελευταίο μου συνεργάρω η ίσεση. Λοιπόν, εδώ ο Γιάννη επιμένει, ακούτε και τι ειδήσει. Ακούσατε τον Μακρόν να λέει ότι τον ΝΑΤΟ έχει πάθει εγκεφαλικό θάνατο. Περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα κάνει ο Ερντογάν τώρα στι ΗΠΑ, αν θα τα πιάσει και από εκεί τα μέσα για να μ, μ, ξαπλώνεται να πολεμήσει. Και αυτό στο πλευρό των Αμερικάνων μπορεί να πάρει και F35. Θα δούμε, θα δούμε. Και επειδή το πράγμα έχει ξεφύγει κυριολεκτικά, μου γράφει λοιπόν ο Γιάννη από το Μπρούκλιν. Ο αγωγός Nord Stream 2 θα επιτρέψει στην Gazprom το μονοπόλιο εξαγωγής φυσικού αερίου της Ρωσίας Στη Γερμανία και γενικώ στη Δυτική Ευρώπη Η κίνηση του Κογκρέσου να βάλει δηλαδή ε, μέτρα να πάρει ε, Κατά του αγωγού της Ρωσίας στην Ευρώπη είναι σε βαθύ ύπνο αυτό είναι απλά εκπληκτικό. Η Ευρώπη, η Γερμανία, έχει δέσει μια θηλιά γύρω από το λαιμό τη και πέρασε το ένα άκρο του νησιού στη... του Σχοινιού στη Ρωσία, του Πούτιν. Το άλλο ε, καλό είναι ο σκοπό του ΝΑΤΟ τώρα. Ο Τραμπ έχει δίκιο. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πει. Δεν ξέρω τι βρίσκεις καλό στον Τραμπ. Εγώ βρίσκω στον Τραμπ ε, ό,τι έβρισκα σε όλου όσοι θέλουν να βγάζουν λεφτά για λογαριασμό των εταιριών. Αναγκάστηκε να απαντήσει ότι στέλνει στρατιώτε να ματώσουν. Στο, στη Συρία για να μπορέσει να δώσει τα πετρελαία εκεί που εκείνο νομίζει ότι πρέπει, στου σημερινού του φίλου. Αύριο τους του δώσει σε κάποιου άλλου. Δεν ξέρω αν ο Υπουργό Αμήνη είχε το μυαλό του μέσα στο κεφάλι του όταν έλεγε Θα ματώσουμε δίπλα στου Αμερικάνου. Όπω μάθουσαν αυτοί όταν έγινε η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο, να μην το χοντρίνω κι άλλο, να μείνω στο φίλο μου το ναυτικό που λέει Καλησπέρα από α, Ραστανούρα, φορτώνουμε για δουν και αρκή, α, στη Γαλλία. Λοιπόν, άμα πούμε τη λέξη Κέρκη θα μα έρθουν στο μυαλό άλλα πράγματα και επειδή κάποιο πριν μίλησε από τα μηνύματα για του γιατρού, βάζοντα του όλου σε ένα σακούλι με την οβάρτη, εγώ έχω στα χέρια μου μια έκπληξη κυριολεκτό. Έχει λάχι να πέσω στα υπέροχα χέρια του και να με έχει χειρουργήσει, και έχει λάχι να είναι από αυτού που ήρθαν εδώ, έγιναν Έλληνε, πήγαν στο στρατό, υπηρετήσαν τη θητεία του και είναι από τη Συρία. Είναι ο Νίμερ Σαχίν ή αν θέλετε Νίμερ Γεώργιος Σαχίν Έβγαλε ένα βιβλίο, αυτός ο φίλος μου ο χειρούργος που το παραλαμβάνω τώρα από τις εκδόσεις Καστανιώτη είναι από τους ανθρώπους που έκατσαν κάτω και όπως λέει και ο ίδιος από ένα μικρό χωριό στη μεγάλη πόλη της Συρίας και από εκεί στην Ελλάδα και αργότερα σε άλλες χώρες περιγράφει στο βιβλίο του τις πρωτόγνωρες και αντίξωες συνθήκες κάθε εποχής «Τα όνειρα που κυνηγεί ως παιδί» Την πολιτική, τη θρησκευτική, την κοινωνική αλλά και την οικονομική κατάσταση όπω τη έζησε στα μέρη που γεννήθηκε, στι δυσκολίε προσαρμογής του, στου τόπους τόπου τη του. Τίποτα δεν στάθηκε εμπόδιο γιατί από μικρή ηλικία άρχισα να ζωγραφίζω τη ζωή μου. Έχει το ζωγραφίζω στα εισαγωγικά. Δεν ξέρω αν ήμουν καλό ή μέτριο ζωγράφος ή αν κατήχα όλα τα χρώματα. Γνωρίζω όμω ότι ποτέ δεν ζωγράφισα μια κόλαση. Όταν ένα γιατρό άνθρωπο από τη Συρία που είναι πια Έλληνας γράφει ότι ποτέ δεν ζωγράφει μια κόλαση εμένα ναι, με κάνει να χαμογελάω και να αισθάνομαι καλά μοιραζόμενη τις αναμνήσεις τις ιστορίες και στις σχέσεις του με αφανείς αλλά και σπουδαίους ανθρώπους γεγονότα πραγματικά και αληθινά σε ένα διαρκές ταξίδι από το όνειρο στην πραγματικότητα και αντίστροφα να σε καρά μη και εγώ έχω τώρα για εσάς εδώ Τρία αντίτυπα από τι εκδόσει Καστανιώτη για το βιβλίο με τίτλο Η οικογένεια τη Καμίλα. Επειδή τώρα, τελευταία λόγια ακούμε για τα καραμπάνια που πάνε και έρχονται, αυτή η οικογένεια τη Καμίλα σα τη συστήνω ανεπιφύλακτα, γιατί δεν είναι σχήμα λόγου ότι ο καθένα θα μπορούσε να ζωγραφίσει τη ζωή του, αν οι άνθρωποι δίπλα του θέλαν να ζωγραφίζουν και να ζουν μια ζωή και όχι να την παίρνουν δι' ίδιον όφελος. Έτσι, όταν λένε βάλε φωτιά στη νύχτα να ανάψει σαν κεραίοι δεν εννοούν τους μολότοφοι εκμεκ, εννοούν έναν κόσμο που μπορεί να τον αλλάξει μια πρόσεκτη καρδιά για να μπορείς να κοιτάζεις σαν μέλη γλυκό το δηλητήριο που οι άνθρωποι ενίοτε στάζουν. Λοιπόν βάλε φωτιά, για να πάμε παρακάτω. για να μπορεί να ονειρεύεσαι πω. πίσω απ' τα σύννεφα κρυβώντας στεριά για να'ναι χάδια των εραστών αυτό το κυνηγεί το με μαχαιριά. από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις και έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις πονάς και κρυώνεις Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά, η νύχτα σαν να ναψεί Μόνο μια προσεκτη καρδιά, τον κόσμο αυτόν θα τον αλλάξει Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά, η νύχτα μέρα για να γίνει Κι αν έρθει λείπει εδώ ξανά, μόνο η σταχτή να να είναι μόνο αρμύρα κι αφρός τα βράχια αυτά που τα πλοία τρομάζουν για να κοιτάζεις σαν το δηλητήριο που οι άνθρωποι στάζουν από τα μάτια σου σκιζει το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις και έτσι μόνο στη τυφλός και ολοβρίζεις πονάς και κρυώνει. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά η νύχτα σαν να ανάψει, μόνο μια πρόσεκτη καρδιά, τον κόσμο αυτόν θα τον αλλάξει. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά, η νύχτα μέρα για να γίνει, και αν έρθει εδώ ξανά, μόνο η σταχτή να έχει μείνει. Να κοιτάζει αβεγγαλίκα τι αστραπέ που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια, σου αυτή μονάχα το μετρό σου σου στείλει. Σαν τώρα, από τα μάτια σου σκίζει το φω. Και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνει. και έτσι γυρίζει μόνο τυφλό. Και ολοφρίζει, Πονά και κρυώνει. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά. Η νύχτα σαν να ανάψει. Μόνο μια πρόσεχτη καρδιά. Τον κόσμο αυτό θα τον αλλάξει. Βαλε φωτιά, βαλε φωτιά. Την νύχτα μέρα για να γίνει. Για να έρθει λύπη εδώ ξανά, Μόνο η στάχτη να χυμίνει. Βαλε φωτιά, βαλε φωτιά. Την νύχτα μέρα για να γίνει. Για να έρθει λύπη εδώ ξανά. Μόνο η στάχτη να έχει Λοιπόν είναι μαζί μου στον ήχο για τη δεύτερη ώρα ο Αντώνης ο Μορτάκης Τον Μορτάκη που αγαπάω και έχω πολύ καιρό να τον μοιραστώ εδώ στο στούδιο Λοιπόν ε, να πάει και η Συναδελφο ή άλλη στα παιδάκια της και στο σπίτι της και να ξεκουραστεί και εκείνη Uh, αυτή είναι η έννοια της βάρδιας όταν η σκητά φυσιολογικά όταν δεν έχουμε υπερεκμετάλλευση των ανθρώπων σε βάρδιε που είναι, φτάσαμε δίθεν άλλες, σε άλλε δουλειέ. Μιλάω για τέσσερι ώρε, πέντε ώρε. Ξαφνικά οι άνθρωποι δουλεύουν δουλεύουν 12-14 ώρε για να πληρωθούν για τρει ή τέσσερι, έτσι. Ε, λοιπόν, γιατί αυτά συμβαίνουν έξω στην αγορά ακόμα τώρα, ε, δεν έχει έρθει η ανάπτυξη. Αλλά άμα θα ματώσουμε δίπλα από του Αμερικάνου, όπω λέει και ο Υπουργό Άμυνα, καλά, θα, θα τα βγάλουμε πέρα. Δηλαδή δεν είναι. Λοιπόν, ε, υπάρχει κάτι το οποίο με προβληματίζει βαθιά, γιατί δίνεται και μια λανθασμένη εντύπωση ότι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όπου και αν θέλουν να πάνε οι πρόσφυγες Έχουν βγει έξαλλοι ε, Ρατσιστές, ξενοφάγοι ε, Και βγαίνουν στο δρόμο Βάλανε παιδιά μέσα σε σχολεία Απίστευτα πράγματα και έχει γεγονότα Προσέξτε τώρα Μιλάμε για πατρίδα Και λέμε ότι με, τις, με το να πετάνε τους πρόσφυγες η Τούρκοι από δίπλα ε, Είναι εχθρική πράξη Είναι πολέμου και πετάνε ανθρώπινες βόμβες έτσι? Ανθρώπινες βόμβες πετάνε σαν βόμβες για να πνιγεί η χώρα πληθυσμιακά Όχι θρησκευτικά ή πολιτισμικά Να πνιγεί πληθυσμιακά Σε δυσκολία οικονομική να μην μπορούν με, Κάτω από άθλια συνθήκες να είναι άνθρωποι Ή εδώ Και άνθρωποι αυτοί που φτάνουν από εδώ Οι περισσότεροι που θέλουν να φύγουν να πάνε καπ' Μεταξύ αυτών και ασυνόδευτα παιδιά Αναρωτιέμαι πόσοι από εμάς Αν τα παιδιά μας μέναν ασυνόδευτα Ανήλικα τι θα ευχόμασταν αν προλαβαίναμε να ευχηθούμε πριν κλείσουμε τα μάτια μας σε τι χέρια να πέσουν και πως να πέσουν πριν γίνουν αντικείμενα εμπορίου υβαναυσότητας Λοιπόν, είναι μικρά, μικρές ομάδες που τα κάνουν αυτά Δεν είναι πούμε, το σύνολο των Γιάννητζών, είναι μια ομάδα Διογκώνουμε αυτό Και είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι που θέλουμε να πάμε διακοπές στα νησιά του καλοκαίρι Κάνουμε οικονομία για να πάμε του καλοκαίρι στα νησιά Ψάχνουμε να βρούμε εισιτήριο και ένα δωμάτιο να μείνουμε, θέλουμε την παραλία καθαρή, θέλουμε να πάμε να αφήσουμε εκεί τις βρώμες μας, ό,τι άλλο θέλετε έτσι. Να αποκτήσουμε και μνήσει να τραβήξουμε και σέλφι, να είναι τα νησιά να μην μας τα πειράζουν οι ξένοι. Και την ίδια ώρα όταν τα ίδια τα νησιά που λένε ότι ασφυκτιούν γιατί δεν μπορούν να νησί που έχει να έχει και 8.000 δυστυχισμένου, πεταμένου, πεταμένους, πρόσφυγες, μετανάστες, λαθρομετανάστες, λαθροπρόσφυγες, βάλτε ό,τι διάολο θέλετε, πρόσφυγες είναι. στο δρόμο είναι με ένα δυσάκι, δεν έφυγαν γιατί τους άρεσε κάτω από αυτές τι συνθήκες και σκύλο πνίγονται. Μοιάζει όλη η υπόλοιπη χώρα να έχει η καρδιά σε τέτοιο βαθμό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να γίνει σωστότερα, καλύτερα με ειδοποίηση των δημάρχων, με δομέ, με υποδομές, με χρήματα, βεβαίως να γίνει Αλλά αυτή η αντίληψη ότι δεν αντέχουμε στην ιδέα ότι θα έρθουν 5-6 από δίπλα Ενώ υποτίθεται ότι θα ήταν πατριωτική πράξη Μιλάω για τους ίδιους ανθρώπου που λέγανε να δώσω τη σύνταξή μου γιατί θα... στον Πρωθυπουργό για να φτιάξει ένα ταμείο αλληλεγγύης γιατί έχουμε κρίση Μιλάω για αυτού οι οποίοι είναι αντιμνημονιακοί. Μιλάω για αυτού οι οποίοι θέλουν να ματώνουν τώρα ξαφνικά δίπλα από του Αμερικάνου σε κάποιο πόλεμο, σε κάποια άλλη άκρη τη γη, όπου θα παραχθούν οι καινούργοι πρόσφυγε που θα έρθουν. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δεν το καταλαβαίνω, προσέξτε. Δεν θέλω να το καταλάβω. Δεν θέλω να πιστέψω ότι είμαστε έτσι σαν λαός. Δεν θέλω γιατί. Ε, φερθήκαμε όχι με τον ίδιο καλό τρόπο όσα οφείλαμε τον πρώτο καιρό. Ρωτήστε του ίδιου στους Έλληνες που ξεριζώθηκαν και ήρθαν από τη Σμύρνη και ήρθαν από τα από τα υπέροχα παράλια της Μικράς Ασίας εδώ Έτσι λοιπόν, σε ένα μικρό θεατρικό που αφορά στη Σμύρνη στο οποίο αναμίχθηκε και η αδερφή μου και η, η φίλη μου η, η μουσικοσυνθέτης, η, η πηγή Ηλικούδη, η, η Νάνση με την Ξένια τη Δικαίου καθίσανε μαζί και φτιάξαν τους στίχους τη μουσική την έβαλε η πηγή η Λικούδη στο τραγούδι είναι η Γεωργία Αγγέλου καθίσανε και το ηχογραφήσανε και με φίλους και ε, γνωστούς στο μικρό τους Σ και ξαφνικά νομίζω ότι μόλις ακούσετε αυτό το τραγούδι που λέγεται 11 βήματα και δεν είναι τα 11 βήματα για ένα απέναντι. είναι τα 11 βήματα που χρειάζεται για να πατήσεις σε ένα στέρεο έδαφος σας παρακαλώ πάρα πολύ να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να το πει οποιοδήποτε στόμα ανα πάσα στιγμή όταν τα μεγάλα λεφτά, τα μεγάλα μονοπώλια οι μεγάλες δυνάμεις, ιερές, ανίερες, συμμαχίες στέλνουν τους, δρόμους, στ, τους ανθρώπους στην ξενίτια Πηγή Λυκούδη Μουσική Ξένια Δικαίων Άνση Κανέλη Στύχη 11 βήματα Γεωργία Αγγέλου Τα βήματα ήξερα να υπέρπα το πατρίδα. Και εδώ που ήρθα, κλειστικά κι κι κι Σα σε χώματα που τα νιώσα δικά μου. Αγαπησα και κλεισά την καρδιά μου. <Κι> ευχαριστώ στην Στέλλα για τις καλησπέρες και τις ευχές, στον Παναγιώτη το ίδιο Στον Νίκο, καινούριο ακροατή τουλάχιστον αυτής της εκπομπής Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια Λες ότι ξεχωρίζει για την ηρεμία, την ΩΑ λόγων και Ψυχής και πικρή Να σε καλά Νίκο μου εκεί στην που μένει και η φίλη μου η Ξένια ο Γιάννη από το Μπρούκλιν επιμένει ότι ο Τραμπ πιστεύει ότι το ΝΑΤΟ είναι παροχημένο, αφού το πιστεύει η Ρεσί Γιάννη, τι στον κόρακα μα ζητάει το 2% του προπολογισμού μα κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ. Γιατί μα τα ζητάει, δηλαδή. Γιατί πρέπει να αγοράσουμε τα όπλα του και γιατί πρέπει να κάνουμε του πόλεμου του, έτσι. Δηλαδή οι Αμερικανοί, λες εσύ φορολογούμενοι πληρώνουν για την ασφάλεια τη Δυτική Ευρώπη. Και έρχεται ο άλλο Γιάννη τώρα από τη Νέα Ιόρκη, Εκεί που του ζούνε, του Αμερικάνου που θα ματώσουμε μαζί. Σε διάκριση από τον Αλογιάννη που είναι από τον Μπρούκλιν, εγώ πιστεύω ότι ειδικά μετά την πτώση τη Σοβιετική Ένωση, ζούμε μέσα σε μια παγκόσμια σκατίλα. Όπω λε, που καθημερινά γίνεται και χειρότερη. Σίγουρα δεν είμαστε χαμένοι από χέρι, αλλά θέλει πολλή δουλειά ο ήλιο για να γυρίσει. Αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία. Αγορίνα μου, λοιπόν, ε, ο καθένα και η ατομική του ενέργεια. Και Η ατομική του ενέργεια, όχι αυτό που λέμε ατομική ενέργεια ε, ε, ε, και αφορά τα πυρηνικά. Αλλά την ατομική του ενέργεια έτσι όπω είναι γραμμένο Από αυτά τα σχήματα λόγου μου την έχει δώσει ο Μιχαλολιάκος να λέει ότι ήταν σχήμα λόγου του ένα και σχήμα λόγου του άλλο και σχήμα λόγου του άλλου. Γι' αυτό με ακούτε έτσι λίγο στην εκπομπή σήμερα να ξαναμιλάω για σχήματα λόγου, γιατί κάτω από τα σχήματα λόγου μπορεί να κρύβονται οι διαβολικότερε των προθέσεων. Αυτό δεν ισχύει ούτε για του ποιητέ, ούτε για του τραγουδοποιού, ούτε για του συγγραφεί των βιβλίων. Δεν ισχύει για του ανθρώπου που ξέρουν να αγαπάνε και η αγάπη ποτέ δεν είναι σχήμα λόγου, είναι έργο. Ατομική μου ενέργεια, στη στήχη είναι της Νικολακοπούλη, η μουσική του Θάνου του Μικρού Τσουκού. και στο τραγούδι εδώ ένα εξαιρετικό δίδυμο από λίγα χρόνια πίσω τη Δήμητρα Γαλάνη και το Δημήτρη Μητροπάνο σε live εξαιρετικός αφιερωμένο σε όλους όσους αντέχουν ειλικρινά σας το λέω και του πρόσφυγες και την ανθρωπιά στο ίδιο τετραγωνικό Το άρμα να σε μια ψυχή που τυρανά ο καιρό. Στον κόσμο αυτοπεδεύτηκα για ένα κάρμα. Το παραπέρα αυτή τη ζωή, να μάθω να αγαπώ. Ατομική μου ενεργή. Την αρχή Σηκώστε με να δω Όχι από περιεργία Μα το χωράω στην ύλη του ακούτε ψεύτρα Η εποχή Την έχει για Θεό. Πώ με μου το πιο βθύμιο όπα. Να στο γυρίσω μια στροφή με σώμα ευγενικό. Κι αν είναι από το είναι μου και από την καρδιά που το πά. Να γίνει αγάπη προσευχή και σταχθεί το κακό. Ατομική μου ενεργεία και άνάσα μου σταχύνει. την πρώτη την αρχή σηκώστε να δω όχι από περιεργεία μα δεν χωράω στιγμί. και τούτη ψέφρα η εποχή την έχει για Θεό Ατομική μου ενεργεία για να σα η σταχεί την την αρχή. Σηκώστε με να πω. Όχι από περιεργία, μα δεν χωράω στην ήλιο. Και τούτη ψεύδρα, η εποχή την έχει για θεό. Και από ποτέ η ερηγία παδεχορά και του διψεύθρα η εποχή. Την έχει για θεό! Κλέψανε λένε, όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που του πιστέψανε, χλέψαν να είμαστε λοιπόν πίσω μέσα στο στούντιο και λέω πίσω μέσα στο στούντιο γιατί δεν είναι έξω ειδήσει από το στούντιο είναι έξω όλα όσα συμβαίνουν Ο φίλος Κωνσταντίνος ε, του, την έχει ε, δώσει ε, το γεγονός ότι σιγά σιγά ε, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αρχίζουν να γίνονται λάθρο μετανάστες. Καλά και ο πω ότι έχει αρχίσει και κυκλοφορεί πολύ light χρυσή αυγή Πολύ light χρυσή αυγή και μέρε που είναι θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Αν νομίζει κανένα ότι ξεμπερδεύει με να ζει και φασίστε, επειδή θα τελειώσει η δίκη, είναι γελασμένο. Αν κάποιο δεν έχει το νου του και δεν είναι άγρυπνο για το φασίστα που μπορεί να κρύβει μέσα του σε στιγμές αδυναμίε, τότε επίση δεν τρέχει τίποτα. Επομένω, έχει αναδείκιο όταν λε: Μιλάνε όλοι για του πρόσφυγε. Άλλοι του λένε έτσι, άλλοι του λένε αλλιώ. Άλλοι, άλλοι του όρου, του Ερντογάν ότι είναι εγκληματίες, ότι είναι αυτό και έχουν καθή φωνέ τους, δεν ακούγονται γιατί ακούγονταν πριν από λίγο καιρό με άλλη κυβέρνηση δεν μπορούσες να μπεις μέσα στη Μόρια απόγορευόταν να γίνει ρεπορτάζ στη Μόρια για αυτό που συμβαίνει στη Μόρια και όταν τους ακούσουμε, τους πρόσφυγες τους ακούμε είτε όταν πεθαίνουν είτε όταν σκάνε και ειδικά οι νεότεροι άνθρωποι από την απελπισία και τον εγκλωβισμό Απ' τη μία η Ευρώπη που δεν θέλει, απ' την άλλη η Τουρκία. Η Τουρκία όμω με την Ουγγαρία για παράδειγμα είναι σύμμαχε. Έτσι. Και είναι εγκλωβισμένη η Σάντουιτ και η χώρα και όλα. Αλλά θα μα απελευθερώσει στον ΝΑΤΟ. Δεν μπορώ. Ε, από ένα σημείο και μετά δεν μπορώ να το παρακολουθήσω. Οπότε προτιμώ να χαρίσω ένα τραγούδι σε όλου του ακροατέ που εξακολουθούν να σκέφτονται. Και το λέω το να σκέφτονται κάτω από τα πράγματα και πέρα από τα ασήμαντα τα οποία θεωρώ ασήμαντο, πιστέψτε με το αν θα μπει ή δεν θα μπει κάποιος στην επιτροπή και αν θα κουβεδιάσει και αν θα κουβεδιάσει και αν θα κάνει είναι πολιτικά ασήμαντο είναι ένα τερτύπη επικοινωνιακό που παίζεται θα καλυφθούν τα πάντα και θα βγουν όλα στην επιφάνεια αλλά δεν θα βγει ποτέ αυτό που δεν θέλει κανένας μας να παραδεχτεί ότι για την υγεία επειδή δεν είναι δημόσιο αγαθό κατά αντί σε είναι ατομικό αγαθό και όχι δημόσιο αγαθό αυτό πρέπει να κρατήσετε. Είναι δημόσιο αγαθό η υγεία του καθενός μας και ολωνών μαζί. Έχει γίνει ιδιωτικό. Άρα ο καθένας την αντιμετωπίζει ανάλογα με το πορτοφόλι του, την κοινωνική του τάξη, τη θέση του, τον τρόπο με τον οποίο το αντιμετωπίζει και οι άλλοι τσακώνονται για το ποιος λάδωσε ποιον, πότε τον λάδωσε ακριβώ για να πάρεις ένα φάρμακο. Που το χρειαζόσουν και το χρυσοπλήρωσε, ή για να μην μπορεί να πάρει ένα φάρμακο που είναι τόσο ακριβό που δεν μπορεί να το χρυσοπληρώσεις Λοιπόν, επειδή τα πράγματα θέλουν λίγο σκέψη σε βάθο, και επειδή μου λέει και ο φίλο μου Χρήστο, Άστο, θα το πω μετά το, το μήνυμά σου, λέω όλου μαζί να μα στείλω στον Αγγέλλον τα μπουζούκια. Εκεί, γιατί έρχονται μέσα στα σκοτάδια σαν του λοποδίτε, παίζουν και πονούν και μα τραγουδούν εξαιρετικό αφιερωμένο. Σε Μιχάληδες, γαβρίλιδε, Σταμάτηδες και Αγγέλους Που γιορτάζουν σήμερα <Τοί θα γυρίζει> Μάνος Ελευθεριούς στη Μουσική Χρήστος Νικολόπουλος η στιχή Νικολόπουλος η Μουσική Δημητρία Δητσαλιγοπούλη Φωνές Κάποιοι <Τοί θα γυρίζει> φίλοι <Τοί θα γυρίζει> <Τοί θα γυρίζει> Στι νύχτε που του λένε και μας βλέπουν και μας γνέφουν από του ουρανούς Έρχονται με στα σκοτάδια. Σαν του λοπονδίτε, Πεύσουν και πόνουν και μα στραβούν. Τα κοιτά πια τους, που δεν τα πιάνει ο νους. Στον άγγελο πάμε, πάμε, τα βουζούδα που είναι σαν τις μέρες, τις βυζαντινές. Πέταξε τα μαύρα, τα γνώτα Λούσα, και βάλε στη ψυχή σου Ανθρώπινες φωνές Κάποιοι αγνωστοί τις νύχτες Χρόνια οι σωβήτες κάτι τραγουδιά Αγιασμένα πια Στου Σαν τους αλφαμήτες τα τραγούδια τους και το χάδι τους. Τα τραγούδια τους μας λένε και λένε σιγά. Στον άγγελο πάμε, αμέ... και βάλε στη ψυχή σου ανθρώπινες φωνές Κάποιοι φίλοι μας στις νύχτες που τους λένε αλήθες, και μας βλέπουν και μας βλέπουν απ' τους ουράνους και έρχονται στα σκοτάδια Σαν τους Λοκοδίτες παίζουν και πόλου και μα τραγουδούν τα μεράκια τους που δεν τα πιάνει ο μοίος. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε, κλέψαν κι αυτοί Γεια σου Φόντα από την Κεφαλονιά που λες ότι χτες ήταν μια σπουδαία επέτειος που πρέπει να θυμόμαστε και να τη μεταφέρουμε προς το μας η Οκτωβριανή Επανάσταση να είμαστε καλά και να παλεύουμε για τη δικιά μας Επανάσταση φιλιά στην όμορφη Κεφαλονιά ο Χρήστος μου γράφει Γεια σου συντροφάκι από το τσουχτερό αεροδρόμιο του Εδιμβούργου. λοιπόν μεγάλη πρεμούρα του έχει πιάσει ρελιά να, να ορίσουμε τη εστί κούργημα και έτσι στι συζητήσει για το αν κακουργεί κανεί με μολότοφ στην πλάτη, ουδή εστίασε βορικότατα, εξαιρουμένου του κουκουέ ασφαλώ, στο αν εγκληματί και μια λάρκο που θαύει άλλον έναν εργάτη. Φιλούμπε, ατέλειωτε, στην Ελίνα μου αυτή τη φορά δεν θα σου παραγγείλω να στείλει τραγούδι. Θα τη θα δώσω αυτοπροσώπω τα φιλιά μόλι προσγειωθώ. Με το καλό να προσγειωθεί και εγώ θα σα πάω σε έναν κόσμο ολόκληρο που στροβιλίζεται γύρω από την ύπαρξη τη Γερακίνα. Που παρά τα 113 χρόνια τη, είναι σε θέση να βαδίζει στο χωριό τη, στο δαφνί και στα σοκάκια του. Η μνήμη τη βαθιά, χαμένη και σαλεμένη από τα βάσανα, όποτε αρχίζει να λειτουργεί, γίνεται απειλητική. Πολλοί τρομάζουν με τι αναλαμπέ τη γερακίνα, άλλοι γελάνε με τι τρέλε τη. Πίσω όμω από τον τρόμο και το γέλιο που προκαλεί, κρύβει θαμένε αλήθειε, φοβερά μυστικά χρόνων για πράξεις ιερόσιλες και πάθη κατάραμένα. Είναι ο Κασόλα. Στο τρίτο μέρος της τριλογίας που άρχισε με τον περίφημο πρίγκιπα και συνεχίστηκε με τη θηλυκή Αγγελίνα αφηγείται την ηλαροτραγωδία μιας κλιστής κοινωνίας μιας Ελλάδας σε μικρογραφία. Σε γιατί που βιώνουμε εμείς λέω εγώ τώρα κάθε μέρα. Η Γερακίνα είναι μια ιστορία μιας χώρας που πεθαίνει και αναστένεται σαν τους ήρωες των βιβλίων του. Είναι η ιστορία ενός ολόκληρου λαού όπως είχε γράψει για τον πρίγκιπα ο σπουδαίος Α από το ζωνγραφέα λοιπόν των δύο κρατικών βραβείων λογοτεχνία των Μίτσο Κασόλα, για τα βιβλία του Πρίκηπα και η Άλλη Αμερική και τι εκδόσει και Αστανιώτη. Έχω τρία βιβλία να δώσω στου πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 21-2-20 και θα σα πάω σε ένα από τα πολύ αγαπημένα μου τραγούδια που χαίρομαι που εξαιτία του Σύριελ άγριε μέλισσε ξαναγνωρίζει εξωπραγματική αυτή τη φορά ανωδική πορεία πρόκειται για ένα ζεμπεκικό που η Νάνης έχει δει που λέει Ζεϊ η στίχη εξαιρετική είναι Φωτάκη, η μουσική είναι του Γιώργου Καζαντζή, στο τραγούδι η αξεπέραστη φωτεινή βελαισιό του «Η Μέλισσες. Σε μισή σο αργά, αέρα με δροσολογά. Δεν κυνηγούν οι και σύ που δεν με θέλησε, άζω το βασιλικό. Ας σταματήσω το κακό, ψυχάνε δε μα πάλι εσύ με νυχτόνι βγαίνω να σε βρω. που με Αν κλάψω μη με φοβηθείς την ένιωσα και πριν χαθείς μια πίκρα στο ροδόνερο, γιατί Μ' το ρίχνω εκεί που περπατάς Τον όρκο μα να τον πατά και ας με πονούν οι μέλησες, Κι εσύ που δε με θέλησες νιχτόνι βγαίνω να Ακούω λοιπόν διάφορε συζητήσει. Είχε δίκιο ο φίλο από το Εδιμβούργο. Τι έχει μέσα το σακίδιο, τι δεν έχει μέσα το σακίδιο, και δεν μ' αρέσει να ξεχνάω. Δεν μ' αρέσει να ξεχνάω καθόλου. Δεν μ' αρέσει να ξεχνάω έναν Βραζιλιάνο τουρίστα. Τσίρκο, ο οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο. Δεν έγινε το 1821 παιδιά. Πέρα από τρία-τέσσερα χρόνια έγινε. Πέντε, 5-7 Πολύ πρόσφατα. Πολύ πρόσφατα. Στο μήκο του βίου όλων όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή και βρέθηκε στο υπόγειο στα, ε, σύστημα συγκοινωνία του Λονδίνου, στο μετρό του Λονδίνου. Φάραγε ένα κασκέτο όπω φοράει πάρα πολλού κόσμου, φοράει και σκούρα, ρούχα, ανάθυμα την ώρα και τη στιγμή και είχε ένα σακίδιο στην πλάτη. Δεν καταλάβαινε τη γλώσσα. Κάποιοι άρχισαν να τη φωνάζουν. Ήταν μετά τη βόμβα που είχε μπει στο τρένο στο Λονδίνο. Και όταν υπάρχει ο γενικευμένο πανικό και και η μονομανία, να βλέπουμε τα πράγματα όπω μα τα δείχνει η επικαιρότητα, όταν κάποιο έχει πάρει ένα. σαν και αυτά που χρωματίζουμε όταν διαβάζουμε το βιβλίο. Λοιπόν, και βάζει ένα σημειωτήρι με ένα σημειωτήρι, με ένα σημειωτήρι τι, πρέπει τι, πρέπει τι, πρέπει τι πρέπει να σκέφτεσαι, για να μην τα, δικά σου τα, προβλήματα, τα προβλήματα των για να μην παίρνει αποφάσει ε, με νυφαλιότητα, του φώναξε να σταματήσει, δεν κατάλαβε, νόμιζε ότι κάτι σημαίνει. Αρχίζουν να τον κυνηγάνε, τρέχει, τον πυροβολούν. Ε, ούτε ξέρω πόσε σφαίρε έφαγε. Οχτώ αστυνομικοί. Τον ξαπλώσαν με χάμο. Φοβηθήκανε τι είχε μέσα το σακίδιο. Τελικά το σακίδιο είχε τον τουριστικό οδηγό του Λονδίνου, πέντε ρούχα και τα προσωπικά του πράγματα. Γι' αυτό λέω. Κατά περίπτωση και κατά ανάγκη και κατανάγκη, ανάγκη και κατά περίπτωση και με ανοιχτό μυαλό και με έξυπνο μυαλό και με μυαλό που παίρνει στροφές και που δεν δέχεται να δουλεύει επειδή κάποιος άλλο, το σπιντάρι ή το κρατάει πίσω λίγο πιο νυφάλεια αν μας ξεφύγει αν μας ξεφύγει το μυαλό είναι πάρα πολύ εύκολο να κάνουμε λάθος και μάλιστα να κάνουμε ένα λάθο σε ένα επίπεδο που δεν θα μπορούμε μετά να το αντιμετωπίσουμε δεν σα έχει λάχη να βλέπετε έναν άνθρωπο να λέτε τη γνώμη σας γι' αυτόν από μακριά με βάση το πως περπατάει κάποια εξωτερική εμφάνιση, συνήθεια που σας τράβηξε από το μέσον όρο, από την ανωνυμία του πλήθους, να καταλήγετε σε ένα συμπέρασμα και α, από σύμπτωση κάποια στιγμή το πιάσετε κουβέντα, να είναι ολότελα διαφορετικός από αυτό που φανταστήκατε, από αυτό που νομήσατε. Εγώ που κυκλοφορώ και εύκολα πολλέ φορέ αναγνωρίζομαι και έχω υποστεί και αρκετέ φορέ και μπούλινγκ και ό,τι άλλο χρει χρειάζεται για να είναι κάποιο πολύ επιφυλακτικό, έχω ορκιστεί να μην σκεφτώ και να μην φοβηθώ. Ακόμα και όταν πλησιάζουν άνθρωποι παράξενο να μου χτυπήσουν το τζάμι για να μου πούνε κάτι, και να ξέρω πώ μπορεί να είναι και επίθεση, γιατί δεν θέλω να μοιάσω στο θεριό. Στο θεριό που από φόβο κυνηγάει του ανθρώπου μαζί με τα ξερά και τα χλωρά πολλέ φορέ. Μόνο και μόνο για να γλιτώσει Δεν είναι εύκολο Μα Δεν είναι εύκολο, δεν λέω πως είναι εύκολο Θέλει συνεχή κόπο Θέλει συνεχή αναδιοργάνωση Του εσωτερικού μας κόσμου Απέναντι στον εξωτερικό Γιατί καθοριζόμαστε τελικά από τη στάση που παίρνουμε Απέναντι στο τυχαίο Στο μοιραίο Στο προβεβλημένο Ή στο μυστικό Η στάση μας είναι αυτή που μας καθορίζει Πρέπει να σας αποχαιρετήσω και διάλεξα ένα τραγούδι εξαιρετικό Με μια φωνή εξαιρετική Εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ ε, Είναι ερωτικό τραγούδι Μιλάει για κάποιον που εξακολουθεί να αγαπάει Αυτή που τον αφήνει Μετά από 20 χρόνια ε, Ο ίδιος δεν μπορεί να το δεχτεί Είναι Ισπανός Λέγεται βέβαιο Βαλτέζ Τραγουδάει εξαιρετικό Ένα τραγούδι που του χαρίζω Σε όλου και όλε, Με την ευχή για ένα καλό Σαββατοκύριακο Και μια ματιά σε αυτό που συμβαίνει στις Ισπανόφωνες ή Βραζιλιανόφωνες χώρες της Λατινικής Αμερικής και δεν φτάνει μέχρι εδώ για να πούμε ότι η μισή μας καρδιά εκτός από τα Βρασνάητα Γιάννητσά, εκτός από το Κομπάνι, εκτός από το Ιράκ εκτός από το Πεκίνο, τη Μάλτα ή οπουδήποτε μπορεί να βρίσκεται όπου υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν από έρωτα, από ζωή, από πάθο, από αποουσία, από θάνατο Καλό Σαββατοκυριακό 20 años y cosíroña Bebo Valdés. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida. Un día πνεύμα, έναν ανοιχτό represento el ανοιχτό no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se ανοιχτό πνεύμα, si me πνεύμα, lo mismo que años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va es un pedazo del alma que se arranca sin piedad que te ame si tú no me quieres ya el amor que ya ha pasado no se debe recordar fui la ilusión de tu vida un día me amo ya hoy represento un pasado no me puedo conformado si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar si me quisiera lo mismo que 20 años atrás con qué tristeza miramos un amor que se nos va Un pedazo de la que se arranca sin piedad, hey, un pedazo de la mano que se arranca.